Τον FM Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά γάμο, το χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο να, να σα στο δρόμο να πάτε το του καροτσάκι με το χέρι και να το στην Ψιτάλια, Στα Αναγκαστική απαλλοκλείωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν αυτή τη στιγμή να, να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλαπα. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανή ακόμα Ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει.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 Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα Ράδιο mm Άρτα -hmm. στους 101,5 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Με την εκπομπή Στον τοίχο θα είμαστε καμιά ωρίτσα παρέα Και σήμερα Το μικρόφωνο Γιάννης Λαζάρου 2681 4060 Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση Να σπρώξουμε την 24η Του Μαρτιού 2681 4060 Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε Μέσω Ιντερνεδίου Όπου και αν είναι Και ο Παίζει και ο Τερνίδη. Το τσεκάραμε. Μουσική. Καλημέρα στο φίλο μα τον Κώστα στην Κουζάνη. Μουσική. Και σε όλη την Κουζάνη εκεί να ακούει. ακούει πάλι η καλή τη μέρα. Μουσική. <Κι> Έχει λέει Αποκλειστεί η Αθήνα δεν <Κι> η μαθητική παράλλασης <Κι> Τα κλείσαν όλα λέει Και την κυκλοφορία Και όλα και Διότι μπορεί να βρεθεί α, το σκεπτικό τώρα ποιο είναι Μπορεί να βρεθεί κάποιος Δυσαρεστημένος ανάμεσα Στους αυτούς που πήγαν να δουν τα παιδιά τους Εκεί στην παρέλαση Και να εκτοξεύσει ε, κάτι κακό ε, λεκτικά ή να εκτοξεύσει κάτι άλλο καμιά ροχάλα, κανένα τα γνωστά για αυτόν τον λόγο εδώ και πολλούς καιρούς αποκλείουν τις ε, ε, εκεί τα σημεία στα οποία πάντα τα υψηλά προσώπατα για να ε, σταθούν εκεί ε, κορδωμένοι να παρακολουθήσουν την παρέλαση ε, και καλούνε κόσμο με προσκλήσεις και διαπιστευτήρια ε, Δηλαδή αυτοί που πάνε εκεί με τις προσκλήσεις και τα διαπιστευτήρια Είναι απολύτως ικανοποιημένοι Είναι σίγουρα δική τους οπότε δεν υπάρχει φόβος Γι' αυτό και ακριβώς το φτιάξαν έτσι το πράγμα Τώρα τι ακριβώς αυτοί ε, παρελάσεις κάνουν και για ποιο λόγο τι κάνουν ακόμα Μόνο οι ίδιοι ξέρουν <Σι'> <Σι'> τους γονείς λέει ειδικά στην Αθήνα τους πήγαν κάτω Παρακάτω από τη Βουκουρεστίου <Σι'> Ευκαιρία να πάρει και καμιά τουλούμπα στην Ομόνια <Σι'> Δεν έχει τώρα πάνε τουλούμπες τώρα <Σι'> Πάνε του λουμπε σου λέω Ορίστε παρακαλώ <Σι'> Έλα κόστα. μου <Σι'> τι κάνεις Καλά πως είσαστε Να είσαι καλά να είσαι καλά μες είστε καλά σου να πούμε από την Κουζάνη ναι. Λοιπόν που λες Πως είπαμε ναι, Να πάτε κάτω εκεί προς την Ομόνια Για να πάρετε καμιά τουλούμπα Αλλά βέβαια πάνε και τουλούμπες Ήτανε ελληνικό Το, το φαινόμενο τουλούμπα <laughs> Το ξαφανίσατε γι' αυτό Πάντως ε, ε, εμείς πάλι θα σας στεναχωρήσουμε μερικούς δηλαδή όχι όλους Για να σας πούμε ότι τα 104 θύματα της γρήπης γίνανε 106 Και βαδίζουν ε, ε, στο στόχο τους οι, οι κρατούντες Ορίστε παρακαλώ Έλα φίλε. Αυτή η Αμερικάνα Η, η Ματζίν, πώς είναι αυτή Η Σάρα Πέιλ, μπράβο αυτή με τα γυαλάκια Η, η πορνοτέτια, η πορνομαμά Μπράβο, μπράβο, είπε έτσι Yeah. Σωστό, σω, σωστή η μαμά. Του ανεπρόκειτο, του έλυνε. Γεια σα. Έχω ένα φίλο εδώ, είναι ψαγμένο και μου λέει διάφορα ωραία. Σήμερα τσίπισε κάτι, λέει, που είπε αυτή, θυμόσαστε μια... Ε... μια βιζόμπαλα εκεί που κατέβαινε για αντιπρόεδρο στην Αμερική, τη Σάρα Πέιν. Λέει, ευκαιρία, λέει, τώρα που μας κουνιέται το Πούτιν, έτσι μου είπε φίλος, τώρα κάπου τσίπισε την είδηση, να τελειώνουμε, λέει, να ξαναρίξουμε μια ατομική βόμβα, αλλά μην τη ρίξουμε στη Ρωσία, να τη ρίξουμε στο δορυφόρο τη που είναι η Ελλάδα και... Ε, η Ελλάδα είναι ο δούριος ύπος και κάτι τέτοιο δεν γιατί τώρα ε, εντάξει ήταν μικρότερη είναι μάλλον μικρότερη ισχύωση η καθημερινή ατομική βόμβα η οποία ε, ε, δράει εδώ καθημερινά πάντως εκείνο το οποίο λέγαμε από παλιά δηλαδή και το έχουμε πει επανειλημμένος είναι ότι δεν γίνεται με τα νούμερα, ανάπτυξη η πραγματική ανάπτυξη έρχεται αφού γκρεμιστούν τα ντουβάρια. Το έχουμε πει από παλιά. Τώρα, βέβαια, δεν νομίζουμε να περνάνε εδώ και κάτι παιδιά με την ελληνική σημαία. Που πάτε, ρε, παιδιά με την ελληνική σημαία. Θα σας πούν ε, φασίστε. Λοιπόν, ε, και ορίστε, παρακαλώ. Άβε, άβε, άβε. Τι έγινε, δράμα. Δεν είμαστε σε... με νεκρά. Είμαστε. Α, πολύ όπω. ποστό, ποστό. Να σε καλά, να σε καλά. Να, σε καλά. Έγινε, φίλε, να σε καλά, Καλή σου μέρα και δε, όσο μπορείς, δηλαδή, είναι πολύ σωστό. Είμαστε με νεκρά στην κατηφόρα, και η κατηφόρα έχει μεγάλη κλίση. Δυστυχώς. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτά ε, μας είπε ο φίλος ότι είπε η βυζόμπαλα αυτή η Αμερικανούλα αλλά τι να κάνουμε μεγάλε τι να κάνουμε τώρα και να μην το το σκέφτονται ε, αν όχι για ατομική για κάτι άλλο κόλπα ε, και δεν νομίζω ότι είναι μακριά και η ώρα. Πάντως να σας θυμίσουμε ότι σαν σήμερα ξεκίνησαν οι, οι, οι βομβαρδισμοί είδες σημαδιακό ήταν που, αυτό που είπε ο φίλος, ε, στη Γιουγκοσλαβία για να τους κάνουν και πέρα να τους αποτελειώσουν και τους αποτελειώσαν Πάντως όπως λέγαμε για να επανέλθουμε στην miserable κατάσταση τη δικιά μας Για τους 106 θανάτους που έχουμε γρίπη, Το επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή Οι μοναδικοί που αντέδρασαν και ξέσπασαν Ήταν και είναι οι γιατροί Ρε παιδιά λένε οι γιατροί είμαστε πρώτοι σε θανάτους στην Ευρώπη Αν και το κλίμα που έχουμε Έχει τη λιγότερη υγρασία, είναι ζεστό, δεν είναι όπως το ευρωπαϊκό Έχουμε τους πιο πολλούς νεκρούς από γρήπη Πέρσι λόγω έλλειψης εμβολίων είχαμε 50 Φέτος έχουμε υπερδιπλάσιους Θα κάνετε κάτι ή οι... μπα τώρα τι να κάνουν <κοκοί> Να του αναστήσουν δεν γίνεται. Ε, λοιπόν, η αντιπολίτευση, η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση ή συμπολίτευση «Ο αντικομονιστής Μπαλτάκο Έχουμε και τον Μπαλτάκο τώρα, ο Μπαλτάκος Φ说 να Αυτά ακούς Αυτά ακούς και δεν μπορείς να μη γελάσεις Ο Μπαλτάκος, ναι, ναι ρε αυτός ο Μπαλτάκος ο Αν ήταν Μπαλτάς, πάει στο διάλωο Ο Μπαλτάκος είναι, λέμε Γεννήθηκα λέει αντικομονιστής και είμαι αντικομονιστής ε, ναι, Ο Μπαλτάκος, γεια σου ρε Μπαλτάκε, αντικομονιστή <Και> Οι μπαλτάκι λοιπόν, τα βολεμένα κοθόνια μιας κατάστασης σαν τον Μπαλτάκο <Και> Το δυστύχημα, το δυστύχημα Ελληνάρα μου, είναι ότι οι μπαλτάκι αυτής της κοινωνίας Εδώ και 30 χρόνια και βάλε, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν καμία αριστερά Κάποτε που είχαν να αντιμετωπίσουν την αριστερά, Αυτή που ήταν η αριστερά, οι μπαλτάκι, ήταν κρουμπομένοι στι τρύπε μέσα. Έγλειφαν, έκαναν, του διόριζε το σύστημα εκεί που του διόριζε. Οι νοικοκυρέοι του είχαν εκεί να μην χάσουν τα σπίτια του. Μέχρι που ήρθαν οι μπαλτάκι οι αντικομουνιστέ και του πήραν τα σπίτια. Η μπαλτάκι! Διάσουρε μπαλτάκο, αντικομουνιστή, ο μπαλτάκο. Λοιπόν, αλλά είναι το 21. Ελλινάρα. Είναι σημαδιακό. Είναι σημαδιακό. Όπως κίνησαν τότε οι καπιταναίοι, να πούμε το, το 1821, πά πά να πούμε, ναι, ο καινούριο καπετάν Σαμαράς σου λέει: Πρόσεξε, το 2021 η Ελλάδα θα είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Αυτό το 2021. Είναι σημαδιακό το 2021, σου λέω, ρε παιδί μου. Είναι black jack. Μαι. Black jack η Ελλάδα. Ρε. Στο 21 τα παίζει όλα. Όλα τα σπρώχνει στο 21 και κερδίζει Παρακαλώ Μη μου λες τέτοια ε, Τράβα από 20 ε, ε. Λοιπόν ναι Η Ελλάδα όπως το λες Πάντα τραβάει από 20 και πάει 21 Βέβαια την Τούτη την Τούτη την περίοδο Η Η είναι τόσο πεχταράδες η οι... καπετάνοι, η μπαλτάκι, τους σαμπαράδες. Ο μπαλτάκος ρε μου. Ο μπαλτάκος ρε μου. Ρε, ο μπαλτάκος. Ο μπαλτάκος, ο μπουμπούκος. Ναι, ναι, ναι τι να κάνουμε, ρε πούση μου. Τραβάνε λοιπόν από 21, δεν έχω mail, Λοιπόν δεν έρχεται, κάτι που κολλάει να το mail κάπου σταμάτησε για καφέ το mail ή μπορεί να στιάχτηκε από τα μέτρα που πήρε ο Δένδια στην Αθήνα. Λοιπόν ο Μπαλτάκος, όχι <laughs> <laughs> ο Μπαλτάκος, δηλαδή έχω λαλήσει με τον Μπαλτάκο <laughs> ε, Τούτοι εδώ λοιπόν οι καπεταναίοι, οι τραβάνε από 21, τσακ και σώζονται. Από 21 τραβάνε και κάνουν black jack. Είναι σημαντικό το 20. Oh! Oh! Αφιρωμένο εξαιρετικά στους μπαλτάκους της ζωής μας στο τραγούδι. Παρακαλώ. Έτσι. Έλα δε χολίπτει. Έχεις τα εύσημα εδώ. Από τον ένα εκ των δύο θαυμαστών. Δεν είναι Κόλλησε. Σταμάτησε για καφέ στο δαντήριο το mail. Λοιπόν που λε σελινάρα μου είπαμε. Το εικοσιένα είναι σημαδιακό. Ορίστε να Λίγο λοιπόν, λες Λινάρα μου opposing. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε Αυτή τη στιγμή που μιλάμε Εδώ που πανηγυρίζουν οι μπαλτάκοι για σου ρε μπαλτάκο Μπαλτάκο Ε μπαλτάκο Ε καραβάκό μπαλτάκο Δικομονιστή Λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε Ένας 50χρονος ο οποίος εργάζεται σε τούνελ στα αναπτυξιακά έργα του Χατζηδάκη και του Σαμαρά κάτω στο Λασίθι έβαλε θηλιά στο λαιμό του μέσα στο εργοστάσιο, στο εργοτάξιο εκεί, και απειλεί να κρεμαστεί αν δεν του δώσουν τα δεδουλευμένα. Δεν έχουν να φάνε ψωμί τα τέσσερα παιδιά μου και εκείνοι μου χρωστούν 29.000 ευρώ, ο εργαζόμενος, ο 50χρονος στο Λασίφι, στα αναπτυξιακά έργα του Σαμαρά των Εργολάβων των μπομπολέων, των κολλητών του Χρυσοχοίδη των, αφε, κολλητών, των αφεντικών του Χρυσοχοίδη hey, get σας, see Baltaco, hey Baltaco ο Baltacoς λοιπόν, λοιπόν όχι ο Baltacoς τέλος πάντων έχουν πάει εκεί heart, έχω κολλήσει, έλα παρακαλώ έλα οχ, εδώ το Είχ, μερικές ερωτήσεις τηλεακροατών είναι ξηράφια, γι' αυτό σας πάω πολύ Λοιπόν, μου κάνε μια ερώτηση και μου, μου έκλεισε το τηλέφωνο, μπκτά, σαν τον Μπαλτάκο στη Μούρη Λέει πόσο πήρε μου λέει το πασόξ στο Λασίθι ναι. Α, Είναι κι αυτά, ναι. είναι και αυτά τα οποία τώρα καλεί εσύ που έκανες αυτό το τηλεφώνημα να ξεσκατήσει αλλά δεν ξεσκατίζονται με τίποτα, ορίστε Ε, αυτά εντάξει, έχουμε και άλλη και την 30χρονη έχουμε τρεις αυτοκτω... Ε... τρία... ανθρώπους οι οποίοι ε, τρελαμένοι στην Κρήτη Η Κρήτη, η Κρήτη είναι μία ειδική περίπτωση oh Όλοι είμαστε μία ειδική περίπτωση Αλλά πάνω απ' όλες τις ειδικές περιπτώσεις είναι τον μπαλτάκο. Hey. το Μπαλτάκο, hey. μπαλτάκο. Hey. Το Μπαλτάκο! Μπαλτάκο, τον Μπαλτάκο hey. Γεια σου το Μπαλτάκο hey. το Μπαλτάκο λοιπόν... Hey. Τέλος πάντων του ανθρώπου εκεί δεν έχει σημασία εντάξει ρε παιδιά, σας καταλαβαίνω και τους δύο τηλεακροατές αυτά που λέτε καμία αντίρρηση, έχετε απόλυτο δίκιο αλλά ο άνθρωπος δεν ήταν διορισμένος πουθενά δούλευε στο εργοτάξιο και το χρωστά 29, ορίστε. και βέβαια η κρίτη όπως συμπληρώνει εδώ ένας φίλος είναι πρώτη σε αυτοκτονίες οπότε το όνομα εκεί στην Κρήτη είναι πως είναι αυτόκτονάκης. είμαι ο κύριος ο Σύφης ο αυτόκτονάκης. Ε, αυτά συμβαίνουν στο καλό χωριό λοιπόν αλλά αυτός τώρα δω που ο ανθρωπάκος ο ανθρωπάκος ο, ο ανθρωπάρας έχει παιδιά να μεγαλώσει του χρωστά είναι 29.000 ευρώ δεν του δίνουν τα δεδουλευμένα του δεν ήταν δε ορισμένος ο άνθρωπος ούτε έτρωγε από τα της ε, Ούτε άρμεγε καμία γελάδα Δούλευε Αλλά τον Μπαλτάκο Κυρίες μου και κύριοι Η τράπεζα των Μπαλτάκων Το σχέδιο της, λοιπόν, της τράπεζας των Μπαλτάκων Η Μπαλτακο Η Μπαλτακο Ελλάδα Μπιάσε Μπαλτάκο Λοιπόν ε, ο, Το Μπαλτάκο Άσου να πω, πω Έχω, έχω κόλλημα με τον Μπαλτάκο σήμερα ε, έχει φτιάξει ένα σχέδιο Για να το εφαρμόσει η τράπεζα Της ε, μπαλτάκινας Της Ελλάδας Λοιπόν και για τα κόκκινα δάνεια Των κατοικιών Και θα το κάνουν Σκέφτονται να το κάνουν όπως αυτό στην Αμερική Παραχωρείς το σπίτι σου στην τράπεζα Πληρώνεις ενίκειο για να κατοικείς Διότι η αξία του σπίτιού σου είναι μικρότερο από το δάνειο Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Με, Σε συνεννόηση Και σε... Σε 2-3 χρόνια αν θες μπορείς να το ξαναγοράσεις Και με καινούριο δάνειο Και άλλα τέτοια Ρε καταλαβαίνεις τώρα ότι Σε βάλανε Πήρες χρεώ, Χρεώθηκες μέχρι το λαιμό Για να αποκτήσεις ένα σπίτι Και έρχονται τώρα στο παίρνουνε Έχεις πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά σου Μπαλτάκο Βάσου ρε μπαλτάκο αντιγομουνιστή <Και> Λοιπόν Και σε βάζουν λοιπόν πλέρωση στα μαλλικεφαλά σου, σε βάζουν να πληρώνεις ενίκιο και αν να το ξαναπάρεις και, άλλα και άλλες τέτοιες αηδίες. Ε, όπως καταλαβαίνεις, μεγάλε δεν ξέρω που έχεις ακουμπισμένες τις ελπίδες σου, σε ποιες αποθήκες μπαλτάκων έχεις ακουμπισμένες τις ελπίδες σου, γιατί μην έχεις καμία υποψία ότι έχουν διαφορά από τον απ το μπαλτάκο ή πολύ μπαλτάκι της ζωή μα, δεν ξέρω που ακούμπησε τι ελπίδε σου, παρακαλώ. Το θράσο αυτό που λε, που σημειώνει ότι ενώ κάνουν γιατί το κάνουν αυτό, διότι ο στρατό του υπερισχύει ακόμη. Έχουν αυτό το απίθμενο θράσο, κάνουν ό,τι κάνουν, πεθαίνει κόσμο πέρα από του αυτοκτονημένου, σκοτώνουν κόσμο, δολοφονούν κόσμο. Λοιπόν και βγαίνουν και σε βρίζουν όπω το λε. Απίθμενο το θράσος Απίθμενο το θράσος αλλά είναι πολύ οι μπαλτάκι μεγάλε. Οι μπαλτάκι οι οποίοι ήταν στη γωνία τόσα χρόνια. Με νέες δημοκρατίες, ερέδες, ενώσεις κέντρου, ΠΑΣΟΚ Ήταν στη γωνία, όλα αυτά ήταν μπαλτάκια Μπαλτάκια νοικοκυριαίκα ήταν Όλο αυτό το παρακράτος Τώρα λοιπόν το παρακράτος των μπαλτάκων Έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο Αλλά δεν έχει να, τίποτα να αντιμετωπίσει μπροστά του δεν, δεν έχει να βρει τίποτα Βλέπεις ακόμα ο Αλέξης μας ας πούμε που είναι αριστερός Τι, Ναι Λοιπόν, θα μου πει τι το μοιάζει τον Αλέξη που είναι παντικομουνιστή, δεν είναι κομμουνιστή. Είναι αντιστερό ο Αλέξη τη ευρεία κατάσταση. Ο ίδιο μα είχε πει ότι είναι ανάγχωμα. Ο ίδιο. Κατάλαβε μεγάλη. Με, με, με Θεοδωράκηδες, Λοιπόν. Με. Στην άκρη μα είπε ο Θεοδωράκη πήγε στη χαλκίδα όπου έφαγε και ένα Ναι, είναι αρτινό το πρ. Γιώργο δεν ξέρετε. Να πάτε, λέει, στην άκρη, λέει, οι μαθουσάλες Να μπούμε εμείς οι νέοι στην πολιτική Να φανεί ο ήλιος Να φανεί ο ήλιος Άϊδε κόλλημα με τον ήλιο ο Σταύρος Ξεχνιέ το ήλιος Έχει βολέψει ο ήλιος Ατέλειωτες ορδές μπαλτάκων Ατέλειωτες ορδές μπαλτάκων Έχει βολέψει ο ήλιος Ο πράσινος Λοιπόν, είπε διάφορα εκεί πέρα Τέλος πάντων μην ασχοληθούμε με τις αρλούμπες Τ του... Του... Διότι η πρόκειται like Αλλά να ασχοληθούμε με το κάλεσμα του αρχηγού Και της ελπίδας της Ευρώπ, του, του Σοσίγματος της Ευρώπης και του πλανήτη Τον Αλέξη μας, ο οποίος καλεί τους κυβερνητικούς βουλευτές yeah. Ατσαλέξη Να... Καταψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο, καταψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο. καλά. Τώρα, λέξη εσύ τραγούδα. Τώρα, πού είναι μέσα τα γάλατα, τα γάλατα, τα γαργάλατα, τα και διάφορα άλλα. Ενώ συνεχίζει το θέατρο των α, α, αντιστασιακών. Έχουμε πάλι αντιστασιακού μπαλτάκου, οι οποίοι δεν θέλουν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο, για τα γάλατα και τα διάφορα άλλα. Και στο τέλο θα το ψηφίσουν όπω πάντα. Κουράσω εσύ τώρα, ρα. παρακαλώ. Ναι. Ναι. Αυτοί παίρνουν ρε πουλάκι μου Με συγχωρείς τελεακροατή μου για το ρε πουλάκι μου Τε, Τέτοια πάσα μου λέει το τελεακροατής Τώρα που έδωσαν στο Τζίπρα Αυτοί που είπαν ότι για τα γάλατα δεν θα πέσει η κυβέρνηση Για τα γάλατα Έχουν προϊστορία θυμάσαι Δεν θα μας ρίξουν για ένα κολόσπιτο Είχε πει εκείνο ο Αλής του μνήμης ε, Γιαννόπουλος με τα βρακιά στο κεφάλι Που πήγαινε στα πολιτιστικά κέντρα Έχουνε... Ναι ρε παιδί μου Μην πες η κυβέρνηση ρε παιδί μου Και, και μπει ο τσίπρα στην κυβέρνηση Καταλαβαίνεις τώρα Και θα αλλάξουν τα πράγματα Θα αλλάξουν τα πράγματα Θα γίνει κόκκινος ο πλανήτης τώρα σου λέω ε, Η δυστυχία μας είναι μεγάλη στο λέω και θα το ξαναλέω Ότι πεθαίνει ο κόσμος Και δεν μπορούμε αυτά Όχι να γελάμε Να ξεκολωνόμαστε στο γέλιο Με αυτή τη σουργελιάδα Την οποία ως εμετό, μας, μας πετάνε καθημερινά στη Μούρη. Αυτή είναι η δυστυχία ότι υποφέρει κόσμος Και πάνω απ' όλα πεθαίνει κόσμος Από τα εγκλήματά τους Κατά τα άλλα τι να πεις Τι να πεις τώρα με τους μπαλτάκους Γεια σου μπαλτάκο, μπαλτάκο Λοιπόν αλλά Μεγάλε σούχο μήνυμα Σούχο μήνυμα Μεγάλο Ο πρόεδρας ο Κάρλος γρ, γρ, Είναι το όνομα του πατέρα του Παπούλιας <laughs> Σε έστειλε μήνυμα για την επέτειο τη 25η Μαρτίου. Η εθνική ανεξαρτησία κατακτήθηκε με θυσίες και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς Έλα ρε Παπούλια, ποιε θυσίε. Άντερε Παπούλια, έλα ρε, Παπούλια, τι θυσίες κάνανε αυτοί μπροστά στι θυσίε που κάνει ο Μπουμπούκος τώρα και η Πάρτη σου. Σα έχει ξεραθεί η γλώσσα να γλύφεται και το χέρι να υπογράφετε Αυτέ είναι θυσίε, παρακαλώ. <Δελαιά> Είτε, καλά κάνεις και <Δελαιά> καλά κάνεις και μου το θυμίζεις μιλάει ο Παππούλιας για εθνική ανεξαρτησία πάρα πολύ σωστά παρατηρεί ο φίλος τη Λακρατής, ο οποίος τη μέρα που παρελάμβανε την προεδρία του είπαν ότι θα χάσει την ανεξαρτησία παρακαλώ <Δελαιά> η θυσία του Αβραάμ Άπεχτος, άπεχτος, άπεχτος. Έχω βουλέψει και εγώ τα σχολιά μου, τα δημοτικά μου, τα γυμνάσια και τα πανεπιστημιακά μου. Οι μόνες θυσίες οι οποίες ξέρω μέχρι σήμερα είναι η θυσία της Άντζελα Δημητρίου, σωστός ο παίχτης, και η θυσία του Αβραάμ. Ναι. Ναι, και ο προηγούμενος φίλος καλά συμπλήρωσε λοιπόν. Ποιος μιλάει για εθνική ανεξαρτησία. Αυτού που παραδίδοντας παραδίδοντάς του την προεδρία του είπα ότι θα τη χάσεις. Και καθόταν εκεί κλαρίνο και παραλάμβανε. Α, τι να κάνουμε κυρία μου και κύριε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και τι μαθαίνω, ξεκίνησαν λέει οι γονείς κάτω να πούμε ψάχνουν για του Λούμπε στην ομόνια για θα κινήσει λέει η παρέλαση, κίνηση, παρέλαση. Ξέρετε τι γίνεται. Κυρία μου και κύριε μου και Ελληνόπουλο μου μου! Όταν κάνει κυβέρνηση ο στρα... ο... Ο... Ο... Όταν κάνει παρέλαση, συγχωρείτε, ο στρατός Είναι δεξιά κυβέρνηση Λέει η, η κυρία, ρε μου Γεια σου ρε Μαρία, ρε Δεν θα σου μοραι, <ΣΣΣΣΣΣΣ> Όταν ήταν βέβαια η ίδια ε, Που ψήφιζε μαζί με το... τον καπετάν Φώτο ε, Υποστηρίζοντα τη Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση και γινόταν οι παρελάσει. Τότε η κυβέρνηση τι ήταν, ρε Μαρία! Οχ, ρε Πούσημο, ήρθε ο Μπαλτάκο. Όχι, μη μου πει. Τι έχουμε? Κάποιοι θέλουν να με βγάλουν από το παιχνίδι. Ε, όχι, ρε Πούσημο. Ε, όχι, μία. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να με βγάλουν από το παιχνίδι, είπε ο πρόεδρο τη Ρημάντ. Και απορρίπτει τα σενάρια της μετακίνηση του την Προεδρία της Δημοκρατίας Έλα, έλα Μπίπα Κατάλαβες πως το πετάμε Έτσι το πετάμε ότι μας ενδιαφέρει να γίνουμε και Προέδρες της Δημοκρατίας Παρακαλώ <ΣΣΣΣ> και... <ΣΣΣ> Λάθος. Yeah. Λάθος κάνεις τη κάνεις Μου λέει στη τηλεακροατής Τώρα υπάρχει κάποιος που θέλει να τον βγάλει από το παιχνίδι. Ο Χάρος Ρε ο Χάρος τους έχει δει αυτούνους και έχει, και, και, και έχει εξαφανιστεί. Σου είπατε ωραίο Άκου ένα ωραίο Κίνησε ο Άγιος Βασίλης Μάλλον έναν Άγιο Επειδή τον πήρω άλλος ο Άγιος Επειδή έχει το άρμα αυτό Που πετάει ο Άγιος Βασίλης Και μοιράζει τα παιχνίδια, στα παιδιά ε, επειδή αποφάσισε ο Θεό να μοιράσει λαμόγια στι διάφορε χώρε, ένα Άγιο λοιπόν νίκιασε τον Αϊβασίλη που ξέρει και το διγάει το άρμαγκι, φτιάξε να μοιράζουν λαμόγια. Πάν Πάνω από την Αμερική του λέει ο Αϊβασίλη του Αλνουούρ: Πώ να ρίξουμε εδώ ρε", του λέει, Ρίξε του λέει, αυτή είναι πολύ ρίξη, καμιά χιλιάδα. Πάει χίλια λαμόγια στην Αμερική ο Αϊβασίλη. Πάν, πάνω από τη Γαλλία, εδώ την να ρίξουμε. Ρίξε ρε, του λέει, εδώ είναι μια ζωή σοσιαλιστέ, ρίξε 2-3 πεταει Πετάει 2-3 αν που τα απολογούμε. πάει απάνω από τον Καναδά, ρίχνει, πάει απάνω από την Κίνα, ρίχνει, εκεί έριξε πολλά Έφερνε βόλτες, τσακ, πάει και απάνω από την Ελλάδα Λέω, ο Άι Βασίλης Ταλνού, του Αγίου mm -hmm. Εδώ πώς να ρίξουμε. καλά μαλάκασες σε του λέει, από εδώ τα παίρνουμε mm -hmm. Λοιπόν, είναι παραγωγή εδώ Κυρίες μου και κύριοι, αυτά που λες με τον κουβέλι, Ο Κουβέλης προαλήφεται και τον τρώει ο ποπός του, θέλει να γίνει πρόεδρος και κάνει τα δικά του Αυτά Αυτά στη γλώσσα των επικοινωνιολόγων Λέγονται επικοινωνιακά κόλπα Ναι Βάζεις δηλαδή αρνητικά Στην επικαιρότητα κάτι Για το οποίο ενδιαφέρεσε πολύ Έτσι λέγονται στη γλώσσα ε, Των επικοινωνιολόγων Αυτά Έτσι λοιπόν μα είπε και ο Πρόεδρας της Ρημάδε αρέγα, πεντάν, Ότι Κάποιοι θέλουν να με βγάλουν από, μέση, από τη μέση Γι' αυτό με σπρώχνουν να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας Εγώ δεν θέλω καθόλου να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας Μη με σπρώχνετε Τραβάτε με και ας κλεώ. Ναι Αυτά Κακό χαμό εγένετο Πολλά του θέκια πέφτουν κυρία μου και κυριέ μου Αλτάκος ορίστε Ναι Τι έλα Αχα ναι. Αυτή μια ζωή κόπτονται για το πολίτευμα και τις δίνες Ναι ρε παιδί Ναι έτσι μπράβο Ναι ναι ναι Ναι ναι Έλα <συλίδε> Είμαι άσε καλά Αφιερωμένο αυτό το τραγούδι εξαιρετικά Σε κάποιους που ξέρω ότι ακούνε μέσω Ιντερνεδίου Και είναι πολύ μακριά Να είστε καλά πάντα Destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering. Αυτά, λοιπόν κυρίες μου και κύριοι, τι έχουμε λοιπόν. Α, ε, α ας πούμε και καμιά άλλη αρλούμπα μέχρι να σα πω κάτι. Το βάρο Η αντιπρόεδρος της ΕΣΙΕΑ λέει Τη κυρία Λίνα Αλεξίου Η οποία τη χάνει να είναι μαμά της κυρίας Ζωίτσας Κωνσταντοπούλου Εισέπρεται για 18 χρόνια παρανόμος Επίδομα για ανήλικα τέκνα Α και τα λιμπάν έλα τα λιμπάν Έλα ρε παιδιά, να... παιδιά. Ό,τι πράτουν αυτή είναι νόμιμο και ηθικό Το θέμα είναι να σε παιδί του συστήματος. Και τα βγάζουνε κατά την περίοδο που συμφέρει κάποιον από τους αντιπάλους και μετά αυτοί τα ξαναβρίσκουν γιατί πάντα είναι μαθημένοι να γλύφουν εκεί που φτύνουν τα γνωστά μην έτσι για το, για το λαό τώρα για να, για να ικανοποιείται να, και το, το αίσθημα της εκδίκησης της αδικίας του λαού έπαιρνε λέει επίδομα Το άμπακο παίρνανε Παίρνουνε και θα παίρνουνε Μέχρι να αποφασίσουν κάποιοι Να τελειώνει η κατάσταση Και θα το αποφασίσουν Αργά, σύντομα θα το αποφασίσουν πάντως Κυρία μου και κυρία μου Όχι στη μείωση κρατική επιχορήγηση των κομμάτων Στείλωσε τα πόδια ο καπετάν Τσίπρας Ο αντιπολιτευόμενος δε Γιατί οι χορηγοί λέει και τα μίντια Θα βγάζουν νικητές τι εκλογέ. Έλα ρε Αλέξη Μη μα μας... λες τέτοια Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα να δεις τι σου Για να δεις ότι δεν τους ενδιαφέρει Καμία Καμία Ελλάδα Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα Εκτός από την υλοποίηση των σχεδίων των αφεντικών τους Ακού Και σημείωνε Θυμάσαι που προχθές λέγαμε Σας παρουσιάζαμε εδώ το φίλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως Που από τις 11 Μαρτίου Με νόμο πια μπορούν οι αλλοδαποί Οι αλλοδαποί να συμμετέχουν στι ε, καλλικρατικέ και στις ευρωεκλογέ στην Ελλάδα. Το θυμόσαστε το οποίο σα το παρουσιάσαμε. Άκουσε κανέναν αντιπολιτευτή να μιλάει γι' αυτό, Όχι. Κανέναν. Πρόσεξε τώρα τι συνέβη. Οι ταλέποροι κάτοικοι στην σιρο, στην σιρο, καταλαβαίνει, βρε τον πληθυσμό τη νησίρου τώρα. Προσέφηκαν στη δικαιοσύνη. 15 από αυτού λοιπόν, του κατοίκου τη νησίρου, προσέφηκαν στη δικαιοσύνη διότι. Στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφηκαν 53 κοινοτικοί αλλοδαποί για να ψηφίσουν <Τι> Θέλεις να μετρήσεις τα ψηφαλάκια στην Ίσυρο <Τι> Θέλεις να τα μετρήσεις <Τι> Υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα του εκλέγει και κατά τι δημοτικέ εκλογές κατοχυρώνεται <Τι> Παρακαλώ Ευχαριστώ. Λοιπόν στην Ίσυρο Στην Ίσυρο μεγάλε Είναι σύμφωνα με τη, Χοντρικά δηλαδή γύρω στους 900-950 άνθρωποι ε, Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 από αυτούς πόσοι ψηφίζουν Πόσοι ψηφίζουν από αυτούς Πόσοι 53 λοιπόν ήδη τους έχουν εγκράψει ε, αλλοδαπού για να ψηφίσουν Καταλαβαίνεις λοιπόν Ότι εδώ πρόκειται για αλλίωση Λέμε τώρα ρε παιδί μου Ότι εκεί στην Ίσυρο Παράδειγμα, λέμε, δεν γουστάρουν ε, ξέρω εγώ, την Ευρώπη. Οι 53 κοινοτικοί αλλοδαποί, οι οποίοι αποκτούν ψήφο στην Ίσυρο, πιστεύετε ότι θα συμφωνήσουν με τους νησιριώτες? Ε, αυτοί πήγαν εκεί και περνάνε καλά. Λοιπόν, τον, τον νόμο σας τον παρουσιάσαμε, σας δώσαμε και τα ΦΕΚ, σας δώσαμε και τόνα, σας δώσαμε και τα άλλα, και πήγανε τώρα στη δικαιοσύνη. <Το> Στο άρθρο το οποίο σας έγραψα... Όσοι το διαβάσατε Για την υπόθεση αυτή Το ψήφος, το ψέμα σου ήταν νομίζω Ναι, αυτό ήταν Κάναμε ε, ε, Όχι υπόθεση εργασίας Ένα ερώτημα Αυτοί μπορούν να εγγράψουν Και στις βουλευτικές εκλογές Να το κάνουν και για τις βουλευτικές εκλογές Όσα εκατομμύρια θέλουν Αλλοδαπούς ψηφοφόρους Όσα εκατομμύρια θέλουν Ποιος θα τους κάνει νταντά Ποιος θα τους κάνει νταντά Λίμον λοιπόν. Και να βγάζουν ό,τι θέλουν Διότι η ταπεινή μας άποψη Είναι αυτή Για να επιβάλλουν τον απόλυτο φασισμό τους Για μια ακόμα φορά Τώρα χρειάζεται το μανδύα της δημοκρατίας <μμί μάι> Τώρα οι ανεσυριώτες μου δεν ξεμπλέκεται με τίποτα <μί μάι> Είναι νόμος του κράτους Και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να Τι να πει δικαιοσύνη Τι να πει η δικαιοσύνη <μίλυ> <μίλυ> <μίλυ> <μίλυ> Έχετε προσανατολισμό. Κακούργο είμαι, μυσαλλόδοξο. Έγινε, έγινε. Γεια σου, γεια σου. Μετανοώ, μετανοώ. Λοιπόν, πήγαν οι νησιριώτε οι ταλέπορε στη δικαιοσύνη. Άιτε τώρα. Α, τώρα τώρα θα θέλουν αυτήν δήμαρχο τον Μπαστούρμα και θα τους βγάλουν το ρέγκα αυτή εκεί κάτω. Ξέρω τι να σου πω. Λέω ρε παιδί μου, λέω διάφορα και μου. Τι να πω, σου λέω και τι να λέω. Είχαμε ωραία 60 ταμεία στην Ελλάδα και γίνεται ενοποίηση. Και από τα 60 θα γίνουν τρία ταμεία. Έλα, μη μου σου 3 θα γίνουν. καταλαβαίνει τι θα πάρει. Οι δημόσιοι υπάλληλοι του ευρύτερου τομέα και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα πάνε όλοι μαζί στο Ίκα. Οι υπάλληλοι του στενού δημοσίου θα υπαχθούν στο Ίκα. Αλλά σε ξεχωριστό κλάδο. Ε, καταλαβαίνεις τώρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δικηγόροι, οι γιατροί πηγαίνουν στον ΝΟΑΕ. Ο ΟΓΑ παραμένει προς το παρόν. Και μετά έρχεται και ο Εθνικός Φορέας Απονομής Σύνταξη. Ήρθε η ώρα για τα 250. Ο Εθνικός, θυμίσου την ώρα Που θα έρθει ο Εθνικός Φορέας Απονομής Σύνταξης yeah. Θυμίσου τώρα yeah. Βέβαια αυτά όλα δεν απασχολούν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων Παρακαλώ ναι, ναι, έτσι θα γίνει. Λοιπόν, <laughs> έρχεται ο Εθνικό Φορέα, φουλέ. Βέβαια, ε, όταν θα βλέπουν αυτοί όλοι οι συνταξιούχοι δικοί μα και η, η νεολαία μα που θα ξεσκατίζει του Ευρωπαίου εδώ συνταξιούχου, οι οποίοι θα είναι ουσιαστικά οι καινούργοι κουτσαμπάσιδες, Α, θα ισχύει η θεωρία του αυγού που μου είχε πει παλιά ένα εδώ τηλεακροατή. Τέλο πάντων, είπαμε όμω αυτά δεν ισχύουν για όλου του εργαζομένου διότι στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία, αχ, δούλευσες και Α, όπως ο ανθρωπάκος και σου χρωστάνε 29.000 ευρώ και πας να... Ε, και αυτοκτονείς γιατί δεν δίνουνε, γιατί δεν έχεις να θρέψεις τα παιδιά σου σημασία έχει να σε... Α, παράδειγμα, υπάλληλος της Βουλής Εδώ μιλάμε τώρα να πούμε αν και το πλαφόν του δημοσίου είναι 40.000 ευρώ οι υπάλληλοι της Βουλής θα παίρνουν φάπαξ από 81.000 ευρώ και πάνω Ποιος ταρχίζει μόνο τα πλαφόν τώρα να πούμε και τα... Τι λέει να πούμε ο νόμος και δικαιοσύνη για αυτά Σημασία έχει, έχει να είσαι, να, να τρουπώσεις εκεί Στα πλοκάμια της εξουσίας Γλύψε, κάνε, ράνε από εδώ, από εκεί Και έτσι εξασφαλίζεσαι Αντάλαβες, Αυτά, αυτά ισχύουν για ορισμένους κλάδους ορίστε. <ΣΣΣΣΣΣ> άλλη, άλλη Λίμαι, ε, ε, ε, αν, αν, αν, πώς το λένε, βάζω φραγμούς στην ανάπτυξη. Γέλα, γέλα, γέλα, γέλα Όχι τώρα μας δουλεύουν Έλα θα σου πω Τι ΑΣΕΠ μου λες έκαναν πρόταση Να περνάνε η υπάλληλοι της Βουλής από το ΑΣΕΠ Οι θέσεις Είναι ψηφισμένο αυτό, είναι προσωποπαγής Θυμάσαι πριν τρία χρόνια, τέσσερα Που διορίσανε στη Βουλή Έναν Πώς το λένε για να τους μαθαίνει Λέει η Πασία Μας τώρα να πούμε θα μας τριλάνεις εντελώς να πούμε Λοιπόν <συμπίδε> είναι προσωποπαγιές οι θέσεις Δεν υπάρχει ασέπνα <συμπίδε> Ορίστε. <συμπίδε> Α ναι ναι ναι ναι Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <συμπίδε> Δεν μπορώ να το πω αυτό που λες να πούμε Είναι σεξιστικό Έλα τώρα να πούμε μα, Μας έχετε πλακώσει είναι τα σεξιστικά Λοιπόν Προχτές λοιπόν έκαψαν τη δόη της νέας Ιωνίας Οχωχωχωχωχωχωχωχωχω Έκαψαν την έκαψαν Να ε, εντάξει τώρα Ό,τι και να κάψουν δεν τα έχουν σε φακελούς Τα έχουν στο Taxis Net Πώς το λένε Το Forthnet ξέρω πως διάλογο το λένε <laughs> Άστα να πάνε μεγάλε σου λέω Μπαλτάκο είμαστε για κλάματα σου Λέω είμαστε για κλάματα Στην ε, Μαδρίτη Οι άνθρωποι βγήκανε και κάνανε Εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στο δρόμο Κάνανε διαδήλωση για την αξιοπρέπεια Όπως στην Ελλάδα κάνουν διαδηλώσεις για την αξιοπρέπεια Λοιπόν Κάνουν διαδηλώσει για την αξιοπρέπεια Οι Έλληνες, οι Έλληνες ε, ε, Την αξιοπρέπεια την έχουν ε, ε, Ταυτίσει με το τσαντζίκι κάπως Τους μυρίζει και δεν, ε, Αλλά στη Μαδρίτη λοιπόν έγινε Διαδήλωση για την αξιοπρέπεια Και φάγανε ένα βρωμόξυλο Που λες δικαί Εκατό τραυματίες έχουμε Φάγανε χοντρό ξύλο στην, ε, στη Μαδρίτη Η, η Διαδηλωτές Κατάλαβες Το ξύλο τώρα είναι Έχει ένα αφεντικό Στο Η, η λογική Η λογική Α και αυτή η ψηλή που υπήρχε Η ολίγη Ολίγη απολογική που υπήρχε στο Στο λαό έχει χαθεί εντελώς και αυτή η λογική. Το ότι έχει χαθεί φάνηκε το πλάκκομα που έγινε κάτω στο Αρκάδι στην Κρήτη. Γιατί τώρα, κάνανε λέει, μια διοργάνωση εκεί εναντίον για τα χημικά που θα ρίξουν από τη, Ρωσ... από τη Συρία. Με Κάποιοι ζήτησαν να μιλήσουν για το χημικά που γίνεται στην περιοχή. Και έπεσε το ξύλο τη Αρκούδα μεταξύ των ανθρώπων που αντιδρούσαν για την περιβαλλοντική καταστροφή. Είμαστε καλά δηλαδή. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι στο Αρκάδι οι οποίοι. Συμφωνούσαν με το να ρίξουν τα χημικά στη από τη Συρία Τι να κάνουν 125 ξενοδοχεία πολλούνται σε 19 τουριστικούς προορισμούς Είδες το success story του, του τουρισμού Τα πουλάνε, δεν, δεν μπορούν να τα απεξέρθουνε οι άνθρωποι που είχαν αυτές τις επιχειρήσεις και τα πουλάνε στα νησιά 125 ξενοδοχειακές μονάδες πολλούνται 125 ξενοδοχειακές μονάδες και σε συνέχεια σε συνέχεια τις ε, ιδιότητες που είπαμε για τις αυτοκτονίες στη στην Κρήτη έχουμε δυστυχώς και άλλη μία η είδηση όπου και ένας ακόμη 40χρονος άνεργος δεν άντεξε δεν άντεξε το Σαξέ Στόρι του Σαμαράκη και της παρέας του και έβαλε της, τέλος τη ζωή του στο ανεμοχώρι κάτω στην Ηλία το Σάββατο κρεμάστηκε παιδιά κρεμάστηκε κι αυτό Αυτή είναι η ιστορία και εμείς, εμείς καθόμαστε και αναλονόμαστε με τα με τις δηλώσεις των, μπαλτάκων, των μπαλτάκων που των βουλές και το όλον τον άλλον μαλακάκον. είδε στεριάζει αυτό με συγχωρείτε για την tdtd Σε αυτή την περίοδο όπου κανένας δεν δίνει σημασία για την... το τι γίνεται δίπλα του. Ορίστε παρακαλώ. Να σου φίλε, αυτό το τελευταίο να πούμε με, το, με, το, με αρχηγό με ενορχ, αρχηγός του Χοροδία, πως το λένε, εκεί η πρώτη φωνή, το Μπουμπούκο, ε, είμαι αντικομονιστής και ε, ε, δεν μπορεί να πεις κουβέντα είσαι ο αυτό το βρίσιμο. Και οι φωνούλε τώρα του Μπαλτάκου, να πούμε, να σου μιλάει τώρα ο Μπαλτάκος, είναι γεννήθηκα υπό Μπαλτάκο αντικομονιστής. Ωρε, εσύ γεννήθηκες από διασταύρωση Κακαράντζας με ευερεινική ενέργεια, καμία αντίρρηση. Α, τώρα έμαθα λοιπόν και εγώ Ότι η διασταύρωση κακαράντζας με περιενική ενέργεια Είναι αντικομουνιστής Μπαλτάκος Ρε μπαλτάκο Λε Δε μπαλτάκο Δεν μας κοιτάει ο μπαλτάκος Ρε, ρε μπαλτάκο Λε <Κι> Γύρισε ο μπαλτάκος Ο μπαλτάκος λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Και η μπαλτάκοι της ζωής μας Μπαλτάκια σου ρε. Λοιπόν Αυτά συμβαίνουν Τώρα τι να κάνω Αυτά δεν, δεν μπορείς να τα Να τα ανακόψεις με τίποτε Δεν μπορείς να τα βγάλεις με τίποτε Διότι Διότι είναι μεγάλος Όχι ο καίμος Αλλά ο στρατός ε, Και δεν είναι Πως είπε Είναι βαθύ το, το κύμα Πως λέει το τραγούδι Είναι μεγάλος ο καίμος Είναι μεγάλος ο στρατός Είναι βαθύ το το κρίμα Λοιπόν John Για να δούμε και τελευταίο ορίστε; mm. Mm. Είναι, βαθύ, είναι βαθύ το μνήμα Βγήκα τες το μου μου βγήκα mm. Τι λέει τες μου Γιατί βγήκα mm. Μη μου λες τέτοια mm. Τσιρίζει τσιρίζει Τσιρίζει Μου λες δεν με ενδιαφέρει αυτή η είδηση Έστα Δεν δε, δε, δε. Λοιπόν Το πρώτο εξαγώγημο προϊόν στην Ελλάδα Αυτή τη στιγμή είναι τα ξηραφάκια Μπικ καθιστώντας ευτυχισμένους Τους ανθρώπους της πολιεθνικής Αλλά και τους εργαζομένους Προσέξτε δεν έχουμε πρώτο εξαγώγημο προϊόν Αυτή τη στιγμή τα πορτοκάλια, τις πατάτες Τα ραπανάκια Ξέρω εγώ τι άλλο έπρεπε να έχουμε ρε παιδί μου τι άλλο έπρεπε να έχουμε ως Ελλάδα α πούμε Και έχουμε τα Μπικ και τους ξεσκατιστές που θα ξεσκατίζουν τα... τους, τους γερόντους της Ευρώπης Τέλος, τέλος Μπαλτάκο, τέλος Λοιπόν, θα σας παίξω μια διασκευή ενός τραγουδιού καταπληκτική Όσοι δεν την ακούσετε θα χάσετε Σας το αφιερώνω και εδώ είμαστε για να κλείσουμε Ελένη Παρτσέρι Παλιά στην Αμερική να αυτή η ηχογράφηση Εκπληκτική διασκευή Του Μαχαραγιά Ωραία πράγματα Αυτά εξαφανιστήκαν βέβαια Έχουμε άλλη όπως έχουμε ματάξανα επί δικτατορία τώρα Στα μουσικά πράγματα της Γελάδας Κυρίας μου και κύριοι τέλος βαλτάκος τέλος Μπαλτάκος τέλος Μπαλτάκος τέλος για σήμερα. Λοιπόν να περάσετε καλά εκεί στις παρελάς Θα ακολουθήσουν τα γλεντια του καναλάρχου Μείνετε συντονισμένοι στους 101,5 στο ραδιό Αρτα. Αφού σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή μουσική Της ακρόας Για τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις μουσική Να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες καλά, πολύ καλά μουσική Πάντοτε, μουσική για και χαρά σα. 5 FM STEL